Καλησπέρα σας, Newscast podcast, 34ο το επεισόδιο και πάλι το σπίτι του Άγγελου, είμαι ο επεισοδιο και είμαστε εδώ εγώ, ο Άγγελος και Αποστόλης, yeah. Yeah. για να χωγραφίσουμε το νέο podcast που θα βγει. Πάρα στο όπου είναι το 34ο επεισόδιο, δεν μπορούμε να πούμε καμία εξυπνάδα με τον αριθμό. Πώς δεν μπορούμε ότι ο ένας κολουθεί τον άλλον. Αρχίσαμε... Άλλο, ναι, ξέρετε και άλλα ε... τέτοια, σημαίνει. Ναι. Αρχίσαμε... Και το 12 ε... ήταν έτσι. Αρχίσα... Το οποίο <laughs> το ξέρετε, έπαιξε ο Χρήστος. Νομίζω ότι κάνουμε ένα κύκλο δεσταστή, όμως έτσι. Ε... Ε... Ωστά, σωστά. Οπότε πρέπει Έλειψε. να, ε... να... Ε... τα ανανεώσουμε λίγο. Ε... Γιατί έχουν πιάνει, δελέπεις ότι έχουμε 3,5 κι άλλες Πάρα πολύ ωραία. Καταπληκτικά μπορώ να πω. Πώς πάει τώρα η νέα οργάνωση που έχουμε στο Α, site, Ναι. Σωστά έχει πάει καλά, έτσι, να ακολουθούμε... Νομίζω, ήθελα να το προτείνω και αυτό, να... Να πούμε... Να κάνουμε μία αφορά στο... στην οργάνωση του site Σήμερα στο... Για το podcast το έχουμε πει πολλές φορές, γιατί... Οπότε, ναι. γιατί, ας πούμε... Πέρασε μια εβδομάδα που το εφαρμόζουμε πάνω κάτω Και μπορούμε να πούμε, ρε, παιδί μου, τι τυπώση έχουμε mm. αυτό και ποια είναι η οργάνωση Εντάξει, γιατί το πούμε πάνω κάτω Πάνω πολλά! ναι, αυτό Αποστόλες ε, χ το 23 δεν κλείνεις. Μάλλον. Έτσι φίλος. Μεγαλώνεις, μεγαλώνεις. Χαίρες τι τη το 23 του Πάλι τα ίδια αστεία. Συνήθως τα πράγματα λέμε. Και άμα έφερνες και το λεωφορείο, πάλι το 23 θα πίνει να Ναι, αλλά δεν λεωφορείο. Ναι, αλλά με 23 θα Ναι, εσύ με το κομπολόι, ή κάνεις Το οποίο δεν ακούγεται, βέβαια, αλλά σε λίγο θα άμα προσέξεις. Σωστό. 23 τα σπίτι μου. Ε... Εντάξει θα να κάνω το σκέφτομαι Επειδή τώρα αυτόν τον καιρό δεν υπάρχει πολύς χρόνος για να οργανωθεί μπορεί να αργήσει λίγο μπορεί να κάνεις ανοιχτό πάρτι γιατί με οι σφίγγε να σφίγγουν τώρα ο wow θες open party ναι πώς είναι το open Party, κάνω open party <σκολλούν> Open ωραία λοιπόν, λοιπόν, <σκολλούν> <σκολλούν> για πες κανένα νέο ε, θε, περιμένω με ρωτήσω Άγγελος για το σύστημα που ετοιμάζουμε το plugin δεν έχει κάτι ε, ε, κάτι συζητούσαμε ότι σε, πήρανε σε ένα σεμινάριο μετά από 100 χρόνια. Μετά από 3 μήνες. Αυτό με... είναι είδηση. Έτσι. Βασικά κοίταξε θυμάσαι που λέγαμε ένα σεμινάριο... Ωε, θυμάμαι. Ναι, ωραία. Πολύ ωραία. Ε, τέλος πάντων σε ε, είχαν πάρει με... Όχι. Σε αυτό το άλλο που έχεις δηλώσει. Περίμενα να σου πω ότι γίνεται. Καλά, πες ε, το τραχή. Δεν είχα συμπληρώσει τα άτομα για να κάνουν την επιλογή που χρειάζεται. Α. Είναι διαδικασία έτσι. Πρέπει να συμπληρωθούν κάποια άτομα... 60 λοιπόν, πούμε ναι, για να διαλέξουν τα 20 άτομα από αυτά. Okay. Οπότε συνέχεια... Ξεκινάμε να αυτή... μαζευτούν 50 ξεχωρίζοντας, δεν μπορούν να διαλέξουν τα 20. Ναι, όχι. Άμα μαζευτούν οι οι 20 κιλάς θα πρέπει να μαζευτούν. Σοβαρά μιλάς. Καλά, δεν είμαι oh. σίγουρος τώρα για αυτά τι παραθυράκια υπάρχουν. Τέλος πάντων, ε, ναι, και, και όλο δίναν αναβολή στην ε, διαδικασία αιτήσεων. Mm -hmm. Βέβαια εγώ κάποια στιγμή με το παράτσο γιατί λέω εντάξει δεν θα γίνει. Ε, πώς πάω να δηλώσω για ένα άλλο. Λέει δεν μπορώ να σου δώσω λέει παραγωγικό γιατί ισχύει το προηγούμενο που έχεις κάνει. Λέει ότι ισχύει εδώ πέτρες μήνες και δεν έχει γίνει τίποτα. Λέει ισχύει. Τέλος πάντων λέει εντάξει θα τα κυρώσω εγώ. Παίρνω το τηλέφωνο να τα κυρώσω. Λέει όχι θα τα κυρώνεις, λέει θα θες για συνέντευξη. Λέει συμπληρώθηκα τάτομο. Λέω τι, τι, τι σύμπτωση είναι αυτή. Με δουλεύουν ή είναι σύμπτωση λέω ό, πάει η συνέντευξη. <laughs> και εντάξει, όλος. και άμα δεν με και θα έπρεπε να πεις ναι. Ξαναπείς το κομπολόγιο στο χέρι σου. Πού, <laughs> τι <laughs> Τέλος πάντων... Εντάξει, και να δείξω το, έτσι. Και τέλος πάντων, Όλα, όλα τελείωσε καλά και ξεκινάμε... <laughs> από... <και τώρα, laughs> ξεκινά από καφέ. Και τώρα περιμένω την ερώτηση του το plug-in, το... τι, τι μου τέλος, ναι, την έκανε. Πάει πολύ καλά. Είμαστε στο 95% της υλοποίησης. Δύο πράγματα μένουν να γίνουν. Κάποια mode, view modes για τα modes που θα έχουμε και βρήκαμε και όνομα. Λες. Θα το ονομάσουμε Dondo. Είναι ένα πουλί. Με που ένα έχει ξαναδείξει εδώ καιρό. Ελπίζω να μην έχουμε την ίδια κατάρρευση του πουλί. Δεν μπορεί να πετάξει αυτό. Το γκίγουνε. Δεν μπορεί να πετάξει το γκίγουνε. Τελευταία πιο πολλά πουλιά δεν μπορεί να πετάξει. Ποιος? δεν μπορώ να κάνεις είναι αυτό. Ναι, γι' αυτό δεν μπορεί να πετάξει. Επίσης δεν ξέρει να κάνεις τα βγόη κότα. Αυτό Εγώ ξέρω Και Είναι πάρα πολύ ωραίο το plugin. Να πω υποστηρίζει για το χρήστη, κάθε γεγραμμένος χρήστης θα μπαίνει στη σελίδα του, θα έχει την δικιά του προσωπική σελίδα, θα μπορεί να βλέπει το τελευταίο άρθρο της καλύτερης κατηγορίας, της αγαπημένης του κατηγορίας, τη, το αγαπημένο του tag, θα βλέπει ένα προσωπικό tag The cloud με βάση τα πιο διαβασμένα tags, τα δικά του... και αυτό του λέει για WordPress. Για yep. Όχι oh. για WordPress, το... ναι. Ναι. <laughs> για <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Yes, για WordPress. Και το γαμάτο module είναι ότι θα, θα προτείνεις στον χρήστη άρθρα με βάση αυτός ο χρήστης, με ποιους άλλους χρήστες είναι πιο κοντινά δηλαδή με βάση τη διαφέροντα πάντα oh. Θα βγάζεις τέτοιες για... προτάσεις Γιατί ας πούμε, ήταν τοπολογικό, εμείς θα είχαμε ίδια άρθρας εμείς... Και για τους bloggers που εσείς είστε και bloggers Κι εγώ είμαι Ναι, ας πούμε τι είναι αυτός Κι εγώ είμαι blogger, ναι, ε, θα προτείνεις τον blogger θα βγάζει δηλαδή ποια είναι πέντε τα 5 καλύτερα τάξη που διαβάζω το περισσότερο και σου λέει κοίταξε αυτά είναι τα καλύτερα τάξη, γράψε για αυτό Αυτά διαβάζω το περισσότερο από τους χρήστες σου και την καλύτερη κατηγορία αυτή Αυτό είναι λίγο φαούλους κύκλους και Γιατί α, άμα σου πω τι είναι αυτά τα πέντε και εσύ γράσεις μετά για αυτά τα πέντε σου, αν δεν κάνεις κάτι ο διαβάζεις για αυτά τα πέντε και ή τα πέντε... Πέντε γράφεις. Εντάξει, δεν δε δε δε σου, δε σου, δε δε σου λέει γράψε για αυτά οπωσδήποτε, αλλιώς... Ε... Μπορείς να το πάσεις διαφορετικά, ναι, να πεις ρε παιδί μου ότι θα γράψω σίγουρα για κάποια από αυτά που διαβάζονται πολύ και θα τα πω... Αυτό πάντως με την νέα οργάνωση που θα πούμε και μετά τελιάζει, Ναι, συμφωνώ. Για να λε και τις κατηγορίες διαβάζονται ή τις γίνονται. ναι. Αλλά μπορούμε να το, το αφήσουμε το... εδώ για να μην... Και... Φίλου, δηλαδή, δηλαδή. Θα γίνει μια mini διαφήμιση του plugin όταν θα μπει στο news filter γιατί θα μπει... στο mega. Η διαφήμιση που θα γίνει. Στο news filter. Και ah. έτσι so so nice. μπορούμε να δούμε πώς οι χρήστες θα το δοκιμάσω γιατί εμείς δεν έχουμε σύστημα εγγραφής ακόμα δεν το έχουμε ανοίξει. Δεν υπάρχει λόγος δηλαδή να το ανοίξουμε. Yeah, Τώρα το θα υπάρξει. Τώρα θα υπάρχει ένα λόγος. Μπείτε, εγγραφείτε κάτω την δικιά Πότερα σελίδα, θα... η πρώτη έκδοση έχει κάποιες επιλογές οι επόμενες θα έχουν περισσότερες επιλογές για το χρήστη και περισσότερα χαρακτηριστικά ανακτηριστικά λυπίζουμε άμα το συνεχίσουμε mm. και είμαστε γαμάτοι, φοβεροί, <σχ> τέλοι <σχ> Αυτά Κάποια άλλο από τις ζημίες Ε, όχι, νομίζω ότι αυτά αρκούν για... Τι έχουμε να πούμε τι σήμερα, εξαγούγι. Α, έχουμε να πούμε για το τι έγινε προφθές στις φασαρίες που είχαμε θα το πούμε αυτό μετά σίγουρα. Είχαμε κάποιες φασαρίες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μεταξύ οπαδών. Ναι, για άλλη μια φορά. Και θερμοκέφαλοι. Θερμοκέφαλοι, έχουμε τα κλασικά headlines. Τα οποία οποίας σκεφτόμαστε ότι είναι λίγο περίεργα. Θα δείτε, θα καταλάβετε τι εννοώ. Είναι... Ως μια παρένθεση, μαζί με τις συμπλοκές των οπαδών θα πούμε και γενικότερα για την βία στη Θεσσαλονίκη την εγκληματικότητα. Την εγκληματικότητα, λοιπόν. βάζουμε. Μάλιστα. Εντάξει. Αυτό από ό,τι καταλαβαίνουμε θα αποτελέσει και το θέμα συζήτηση. Ε, θα έχουμε headlines όπως είπε ο Χρήστος Και θα έχουμε μια φοβερή, εκπληκτική, ανεπανάληπτη web2 υπηρεσία <laughs> Στην οποία ελπίζουμε ο Χρήστος να μην μιλήσει <laughs> Είναι, <laughs> Είναι, η web Είναι η web2 υπηρεσία της χρονιάς Είναι η web2 υπηρεσία που όλοι πρέπει να γίνουμε μέλη Ωαου wow. Χθες Έτσι. <laughs> Και... <laughs> <laughs> <laughs> θα κλείσουμε με προτάσεις για διασκέδαση και ένα mini review από τον Χρήστο για κάτι που παρακολούθησε John Olvaspain, <laughs> στη Θεσσαλονίκη. Καλά την έκπληξη γιατί είπεις ότι θα έκπληξή και δεν το κατάλαβα, το είπε και δεν το κατάλαβα. Εντάξει, το... μην έχουν βρίσει πιθαπούγει την WebView υπηρεσία, εντάξει. Λοιπόν, και μετά θα έχει το κλασικό Outro με, με αστεία σκηνικά και διασκεδεστίας αειδείας που τα λέμε μεταξύ και μας. Και ελπίσουμε να έχουμε και κανένα blooper, γιατί το τελευταίο κάτω δεν είχαμε πολλά. Εντάξει. Και μπορεί να υπάρχουν και ενδεχόμενα προσεχώς. Και υπάρχει και διαγωνισμός. Ωχ, oh, αυτό ήθελα να πω. Υπά Πάμε πιο αυρίο ναι, ο... ο ακρατής, πια στείλει η λύπη που του σημείνει podcast. Σωστό. Αυτό. Καλή φάση, ναι, σωστά. <laughs> τρέχει αυτός ο διαγωνισμός, πως ζούμε στους 70. Λοιπόν, <laughs> <Μπορώ>, τώρα, <ωραία>, εντάξει. Λοιπόν, <laughs> ε... πάμε ξεκνίξουμε, είσαι ας Πάμε στα πέσαι, χώματα. Πάμε, Τώρα, οι μικρές ειδήσεις του καστ. Με απόφαση του νομάρχη Τρικάλων, εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την ίδρυση καταφύγιου διάσωσης στο διαμέρισμα Χρυσομιλιάς. <Το> τέσσερις νέους αστρονάφτες και τέσσερις αναπληρωματικούς αναζητά Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος για να επανδρώσουν τις επόμενες διαστημικές αποστολές. Δικαστικό αγώνα κέρδισε η συγγραφέας της σειράς βιβλίων Χάρι Πότερ σε υπόθεση προστασίας της ιδιωτικής ζωής του γιού της. Μουσική Νομικά προβλήματα θα αντιμετωπίσει η Google αν δεν σεβαστεί την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων με το λογισμικό της Street View. Μουσική Στις 20 Μαΐου 2008 ξεκινούν οι πανελλήνιες εξετάσεις πρώτο μάθημα η νεολογική γλώσσα γενικής παιδείας. Περινώντας το θέμα συζήτησης για σήμερα, ε, όπως προαναγγείλαμε στο, στην εισαγωγή, έχει να κάνει με το ζήτημα της εγκληματικότητας ε, στη Θεσσαλονίκη κυρίως, αλλά φαντάζομαι ότι μπορεί να γενικευθεί πολύ εύκολα και να πάρει υπόψη και άλλες πόλεις. Πάρα πολύ εύκολα όμως. Ε, δεν ξέρω, π, τι, ποιες είναι οι σκέψεις σας, τι λέτε, ε... με βάση τα τελευταία νέα που ακούμε σύνδυση. Καταρχάς ε... να πούμε ποια είναι τα νέα αυτά, έτσι. Για ανέφερε εσύ τα, τα νέα που άκουσες ε, Πέρα του Πρόσφατου με τον καυγά μεταξύ των οπαδών Γνωστών ομάδων Στην Στην σε αυτό. περιοχή της Ρωτώντας ε, Κάποιες μέρες πριν είχα Τυχαία Ακούσει σε σύντομα νέα Όχι σε εκτενή ρεπορτάζ Για, κάποια, για μια απόπειρα βιασμού στην περιοχή της Καλαμαριάς και για ένα δεύτερο τέτοιο περιστατικό που δεν είμαι σίγουρος αν κατέληξε τελικά σε βιασμό ή όχι στην πεζογέφυρα κοντά στην Μακεδονία Παλάς ε, τα αυτά τα σκηνικά δεν είναι κάτι αξιοσημείωτο αλλά το γεγονός ότι υπάρχουν ενώ παλιότερα ήταν σπάνια εμένα τουλάχιστον ας πούμε με, με προβληματίζει Τώρα υπάρχει ένα ενδεχόμενος, το να μην ήταν σπάνια παλιότερα, απλώς να μην ε... δημοσιοποιούνταν σε μέση μαζική συνειμέρωση, ώστε να τα ακούσουμε και αυτά όσο σημαντικά. Έτσι, παιδιά, εγώ πιστεύω ότι αυτά τα περιστατικά πάντα υπήρχαν, τότε δεν ξέρω σε ποιο βαθμό, αν αυξήθηκαν, αν, αυξήθηκαν, αν μειώθηκαν, αν παρέμεινα τα ίδια. Πάντα υπήρχαν απλώς, συνήθως, αν μας συμβείτε και πράγμα, το θύμα δεν μιλάει. Δηλαδή, επειδή έχει υποστεί ένα σοκ, ε, δηλαδή, ε... Να και μόνο την περιγραφή του, του δράστη δεν μπορούν να δώσει στην αστυνομία. Όχι ικαν να κάνει κάτι κάποια μήνυση οτιδήποτε. Λοιπόν, προτείνω επειδή είναι σχετικά μεγάλο το θέμα να το χωρίσουμε σε τμήματα. Ωραία, τα κρούσματα που, γενικότερα που λέμε χωρίζονται καταρχάς σε διενέχεις μεταξύ οπαδών, δηλαδή σε αυτή για αυτά για τα οποία θα μιλήσουμε σήμερα τουλάχιστον. Σε φασαρίες και καυγάδες μεταξύ οπαδών, θερμοκέφαλων ομάδων Ωραία, ε, σε απόπειρες βιασμούς και πρόσφατα είχα βγάλει και εγώ ένα άρθρο στο news filter για κλοπές που, έχ, που έχει παρατηρηθεί να αυξάνονται τον τελευταίο καιρό στο κέντρο της πόλης. Και μάλιστα σε ώρες αιχμής, δηλαδή απόγευμα, μεσημέρι, που δεν περιμένεις ο άνθρωπος να, να σε κλέψει έτσι την ψύχρα. Ωραία, οπότε ας τα πιάσουμε ένα-ένα κατά τη γνώμη μου Ωραία, και να ασχοληθούμε με το θέμα των οπαδών. Πες σε καταρχάς, ένα background της είδης που το παρακολούθησε καλύτερα. Ωραία. Ε, Παρασκευή, την προηγούμενη Παρασκευή που mm -hmm. μας πέρασε, γύρω στα, στις 12 η τη νύχτα, σε δύο μαγαζιά της Ρωτόντας, τα Βέρνες, στην Κιβωτό των Γεύσεων και στο Τζοβαέρι, ε, υπήρξε επεισόδια μεταξύ οπαδών του Πάοκ και του Άρη. Αυτό βασικά λένε... Αυτό από τις μάτρες που βρέθηκαν εκεί πέρα, mm -hmm. τώρα πώς έγινε το σκηνικό. Ήταν ε, πολλά, πολλοί οπαδοί του Άρη, πολύ φλέφτο Άρη που καθόντουσαν στις ταβέρνες, τρώγανε, πίνανε Και τι φωνάζανε, εξέως. Εντάξει, ήταν μαζεμένοι λόγω του τελικού, έτσι. Ναι, ο τελικός ήταν εκείνος. Εντάξει, γιορτάζανε, παιδί μου. Τέλος πάντων, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το πούμε αυτό. Εντάξει το φύλλο του κοινού καταλαβαίνει γιατί μπορεί να γίνει ο πατέρας του το Άρη και γιατί ναι. μπορεί αυτό το πράγμα να πήρε ξοσπαδίσει το Πάπντα. Τέλος πάντων και φωνάζανε συνθήματα υπέρ της ομάδας του και ξαφνικά γύρω στα 150 άτομα εμφανίστηκαν από ένα στενάκι ε, ε, ε, ε. ε. λίγο πιο δίπλα. αρχίζουν να πετάνε πέτρες, λοστούχοι, τυπούσαν, σπάχαν τα τζάμια από τα μαγαζιά. Ε, λοιπόν μέχρι να η οποία ήταν στην Ναμπαρίνο πιο κάτω στην Εγνατία mm -hmm. μέχρι να έρθει μια αδημηρία είχαν φύγει. Okay. Το... Όλοι ή μόνο αυτοί που προκάλεσαν την δηλαδή, που ήρθαν και χτύπησαν τους άλλους. Φύγαν αυτοί, δηλαδή από το ένα στενό που ήρθε η διμηνία, από, το... από την Αβαρίνου, την Καμάρα που ήρθε, mm -hmm. μόλις έφτασε και έστριψε η Άλυδα για την, την άλλη μεριά. Τέλος πάντων, υπάρχουν κάποια σοβαρά γεγονότα εκτός από αυτό δηλαδή την φασαρία την ίδια. Η αστυνομία όταν έφτασε εκεί πέρα ε, δεν, δεν κυνήγησε καν τους ε, δράστες γιατί λέει δεν είχε εντολή να επέμβει από κάποιον ανώτερο. Και το αστείο στην υπόθεση, αστείο τέλος πάντων, είναι ότι ε, επιτέθηκαν στο γιο του ίδιου του ιδιοκτήτη ενός μαγαζιού και τον χαστούγησε ένας αστυνομικός. Γιατί άξιζε του φόνας, α πούμε, το στυλ, κάντε κάτι, μας καθένας το μαγαζί, κυνηγήστε τους, ένας αστυνομικός τον χαστούκησε. Ε, τέλος πάντων, με αυτόν νευρίας και του λέει, δώσμε τα στοιχεία σου, οι άλλοι αστυνομικοί τον μαζέψαμε, τον βάλω στον περιπληρωτικό τον αστυνομικό και την καφέναγαν. Για να μην γίνει κάτι σοβαρό. Δηλαδή όλα αυτά τα άκουγα σε μια εκπομπή την επόμενη μέρα, τον πρωί που είχε απευθεία σύνδεση και είχε βγει ο Δευτήτης του τσιγκωτό γεύσεων και τα έλεγε αυτά. Δηλαδή προκύπτουν και άλλα σημαντικά πράγματα και το μεταξύ αυτό το περιστατικό ήταν πολύ εύκολο να προληφθεί κατά την άποψή μου. Δηλαδή οπαδοί μαζεμένοι φωνάζουν θύματα... Έχει κάποιον να είναι απλά. και όλη η πόλη ήταν με αστυνομικούς λόγω του τελικού. Δηλαδή πάρα πολλοί αστυνομικοί στην περιοχή. Και κανείς δεν προέβλεψε αυτό το πράγμα, που είναι συνήθως φαινόμενο να γίνεται. Το έχουμε ξαναδεί δηλαδή. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα γεγονότα. Ε, τώρα θα πάνε να πάρουν αποτυπώματα, τέτοια πράγματα, πήραμε, θα δουν τι μπορούν να κάνουν νομίζω. αν πιάσουν κανέναν. Και τραματίστηκαν πέντε άτομα, ένα σοβαρά. Με μία πέτρα στο κεφάλι, τίποτα άλλο δεν είχε. Αυτά. Αυτό είναι το γεγονός. Το αστείο με την υπόθεση είναι ότι έπαιζε Άρης Ολυμπιακός και φλακωθήκαν οι παραξιδείς Πάντα αυτή η γεννήμα Σίγουρα. Εντάξει, εγώ να πω ότι αυτό το θέμα το είχαμε ξαναπιάσει και παλιότερα θυμάμαι σε κάποιο επεισόδιο. Γενικά όμως για τους οπαδούς και για το αν είναι θερμοκέφαλη ή όχι. Και εντάξει, προσωπικά όπως είχα πει και τότε, εγώ τα θεωρώ αυτά αστεία να. Μαζευτής, να μαζευτείς, να μαζευτούν άτομα, να δουν όλοι μαζί ένα ματζί, την ομάδα τους που παίζει, το αντιλαμβάνομαι Αν και δεν είμαι πολύ φύλαθλος σε... σε τέτοια επίπεδα ρε παιδί μου Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν κάποιον του αρέσει και το βρει για σκεδαστικό, ας το κάνει Τώρα... Ε... Και είναι πολύ πιθανό, εφόσον οι οπαδοί της συγκεκριμένης ομάδας είναι η πλειονότητα εκεί πέρα μέσα να πουν και κάποια συνθήματα, να δεσκεδάσουν, να φωνάξουν, να κάνουν να ράνουν το μου είναι ότι αυτός ο οποίος δεν εμπλέκεται και στη συγκεκριμένη φάση οι οπαδίτης του Πάοκ δεν είχαν καν. Δεν ήταν καν δηλαδή και αυτοί να βλέπουν εκεί πέρα τη δικιά τους ομάδα για να, να πεις ότι... Ήταν afflictive. Ο αγώνας ήταν τελείως άρχισε από ό,τι κατάλαβα. Δεν υπήρχε αγώνας. Δεν έπαιζε καν αγώνας. δεν έπαιζε. Α, είχαν συγκεντρωθεί έτσι yeah, απλά για να... Ή ε, τώρα το να μάθει ότι είναι η οπαδίτης χει ομάδας εκεί και να πάρεις κόσμο να πας να πάρεις το μαγαζί. Και νομίζω ότι απ' ένα σύνδεσμο κοντά στην περιοχή έγινε η σύναξη των Παοξίδων. Δηλαδή υπήρχε ένα μου εκεί πέρα πολύ κοντά. Είναι πιθανό αυτό. Ε, το Τε θεωρώ α πάρα... πούμε παράδεκτο, Δηλαδή για, για ποιον λόγο να δημιουργήσεις Φάκονται τέτοια ότι... προβλήματα. Κανείς δεν πιάνεται και αν πιαστεί κάποιος δεν τον κάνει ουσιαστικά τίποτα γιατί τέλος πάντων yeah. για άλλους λόγους. Εντάξει φανεί και στο αυ... θέμα των κλοπών αυτό. Αυτά τα άτομα είναι... νομίζουν ότι κάνουν και κάτι α πούμε έτσι. Νομίζουν ότι κάνουν κάτι σοβαρό και χαίρονται μετά. Υπάρχουν και φωνάζουν εδώ πλάκους ακίνων εντάξει ε, ε, εγώ, εγώ αυτό που πιστεύω είναι ότι ε, αυτά τα συγκεκριμένα άτομα που είναι φανατισμένοι κλπ έχουν μια συγκεκριμένη βιωσιμικρασία και δεν μπορείς να... δει μέσα στο μυαλό τους είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι νομίζουμε εγώ και εσύ. Αλλά αυτό δεν θεωρώ ότι είναι δικαιολογία. Δηλαδή πρέπει με κάποιο τρόπο αυτός να εμποδίζεται. Δεν μπορείς να το σκεφτεί μόνος του, δεν έχει την ορειμότητα, αστυνομία. Κάτι να γίνει. Γιατί σου λέω και το όλο το πλάνο. Πες ότι εγώ ήμουν κουχινιάρχης και είχα πάει στο συγκεκριμένο μαγαζί με έναν φίλο ακόμα και με το γιο μου, που μπορεί να μην ήτανε πέντε χρονών, αλλά μπορεί να ήτανε δώδεκα, δεκατρία. Και έτρωγε ξύλο χωρίς λόγο. Ή εγώ ξύλο χωρίς λόγο. Ή ακόμα γίνονταν κάτι πολύ χειρότερο. Αυτός που λέει ότι κινδυνεύει ήταν αυτός εδώ. Έχει... Αν απεθάνει κάποιος από το πράγμα, πώς μετά θα Έχει τρομερευθεί η σε αυτό το πράγμα. Και πιστεύω ότι είναι καθαρά θέμα της αστυνομίας. Γιατί όταν έχεις έναν ο οποίος δεν είναι καλά στα, στα μυαλά του, με οποιαδήποτε έννοια μπορούμε να το πούμε αυτό, γιατί είναι φανατισμένος, γιατί έχει πάρει ναρκωτικά για οποιοδήποτε λόγο, προφανώς αυτός δεν προβλέπει τις πράξεις του. Πρέπει κάποιος να την εμποδίσει όμως. Κατά τη γνώμη μου πάντα έτσι. Να μπουν στα μαγαζιά, καταστάθηκαν να έξω όλος χειρός και ελπίζουμε τώρα... Να βρουν κάποιον από τους παίχτες να πει ότι είχε γίνει τίποτα. Τώρα και να δεις κάποιον. Ε, ναι, Τώρα δεν τον κάνεις το 13χρονο, 15χρονο που έσπες στα τζάμια. Τέτοια ήταν 13χρονο, 15χρονο. Και ε, θα υπήρχαν και τέτοια, ε, τέτοι, ε, τέτοι. ε, τέτοι, αλλά δεν ήταν. Λο, Λογικά αυτά κυμαίνονται από 14 μέχρι... 20. Αφού 20 αφού 25 κάπου εκεί α πούμε. Τώρα πιστεύω πριν το κλείσουμε, δεν ξέρω αν... Άγγελες να πεις τίποτα πάνω στο θέμα αυτό. Σε αυτή την πτυχή του δηλαδή. Διότι, τι πήγες να πούμε, αυτό είναι... Υπάρχει και ακόμα ένα που έθεσε ο Χρήστος, όπου... Αυτό με το θέμα το ότι, ενώ ο μαγαζάζος πήγε να βρει το δίκιο του, την έφαγε κιόλας ο στον αστυνομικό του. Ο γιος του, γιος του, το χαρτίζεται. Το και το γιος, γιος. Γιος. μέσα στο χαμό σου, το πούμε, εντάξει. Για μένα, αν να δικαιολογίζω στον αστυνομικό κάπως, θα το πω, ήτανε... ότι όλο το κλίμα πανικού, και δεν σκέθηκε καλά τι έκανε Αλλά αυτό. Κατά τη γνώμη μου το μόνο που κάνει είναι να, να εντείνει το γεγονός ότι ο αστυνομικός δεν είναι καλά εκπαιδευμένος για να αντιμετωπίσει μια τέτοια κατάσταση. Δηλαδή αν βγήκε εκτός αυτού επειδή κάποιος πρακτικά του είπε δεν έκανε καλά τη δουλειά σου και αυτός πίστευε ότι είχε δίκιο, τότε πάλι έχουμε το ίδιο πρόβλημα ότι ο αστυνομικός δεν κάνει καλά τη δουλειά του, δεν είναι εκπαιδευμένος για να την κάνει σωστά. Ο Μαγαζάτορας δεν έχει σκοπό να κινηθεί νομικά, απλώς είπε λέει, ας έρθει να μου ζητήσει συγγνώμη για αυτό που έκανε. Και όταν ήταν αλυτή, έρθει, λάψει, να ζητήσει συγγνώμη. Προφά Μα κοίταξε να δεις, και εσύ θα της ζώσεις ναι με τον κανόνα σου για το μαγαζί σου γιατί αυτός τώρα τα τα βάλει την τσέπη το αυτά για να το ξαναφτιάξει Δεν θα θει ο Παοξής να του πει Α σου πάσαμε το μαγαζί, σ' και 100 ευρώ για τις ζημιές, Έτσι Εγώ να πάω να το μαγαζί, να πάμε και πέρα να πιούμε τίποτα Να φάμε Γιατίς μου κάνει Γιατί είναι μαγαζί εκείνο, και τα δύο Συγκεκριμένα και αυτός που έχει Και οι πάλι είναι ήρεμοι άνθρωποι. Δεν, ναι. δεν, δεν επιζητούν τέτοια πράγματα καθόλου. Ε, σως και γι' αυτό να μην αντιληφθήκα την κατάσταση. Δηλαδή εγώ ανάλογα με ναι. αργανούς εγώ υπαξίδια να φωνάζουν συνθήματα θα έλεγα... όχι παιδιά! Ποικίδυνα πράγματα Και δεν μπορούσα να κάνει και τίποτα όμως. Αν μαζευτούν όλοι μαζί... Εγώ την άλλη φορά που είχα πάρει τον Ολυμπιακό σε ένα... τη Σάμπεριους Λίκ. Μαζεμένοι πάρα πολλοί Ολυμπιακοί. Τι τώρα να πεταχτούν... Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Αξιωθείς και να μας κάψει το μαγαζί και αυτό είναι σαν μαγαζί. Ευτυχώς, ναι. Δηλαδή 200 μέτρα μακριά από μια φτιάχνη ε, γιατί σε εκείνο εσύ. εντάξει. Τώς, εσύ εσύ ξυπνάει σήμερα και λέζει παιδί θα βρω δουλειά και Πότε δεν έχει... Όχι εντάξει. Τι ωραία. Τι το το κάνω yeah. γεννιό <σκέψε> πρωί θα το λότο και το τι λέμε τώρα. Λοιπόν, ε, ας πούμε το άλλο θέμα. Άλλα, λοιπόν, ωραία. Ε, αν είναι, ας ε, καταρχάς να πούμε ότι για το θέμα των κλοπών έχει και εκεί άρθρο, οπότε ας πούμε σε αυτό που είναι πιο έχουν περισσότερα στοιχεία γιατί το άλλο είναι απλά κάτι που ακούσαμε με τις απόπειρες βιασμών. Αν και για μένα είναι το πιο σημαντικό από τα τρία, προσωπικά. Ωραία, όσον λοιπόν, αφορά λοιπόν τις κλοπές και σύμφωνα με το άρθρο που είχα βγάλει, ε, τα σημεία στα οποία αξίζει να μείνουμε είναι ότι ε, μιλάμε κυρίως για μικροκλοπές, δηλαδή δεν έχουμε παρατηρήσει ένοπλες ληστείες ή κάποιο άνοιγμα μαγαζιού το βράδυ και τέτοια πράγματα, χωρίς απειλή όπλων κλπ, απλά οι ε, λιστές αυτοί είτε μπλέκονται στο πλήθος και χωρίς να καταλάβεις σου παίρνουν κάτι πορτοφόλ το ε, κόσμιμα ίσως αν μπορούν ή οτιδήποτε ή ε, σου αποσπούν την προσοχή και λειτουργούν σε ομάδες, δηλαδή ένας yeah. όπως προσπάρει την και όλος έρχεται και σε κλέβει Αυτό Και εντάξει, πάμε και τα κλασικά παραδείγματα, τσαντάκια και λοιπά, όπου με μηχανάκι περνάνε και περνάνε την τσάντα, ας πούμε Ωραία Τώρα, το ενδιαφέρον είναι ότι ε, αυτή η αστυνομία έχει πει ότι παρατηρεί στο κέντρο της πόλης τους ίδιους και τους ίδιους κλέφτες οι οποίοι δηλαδή μπορεί να έχουν κλέψει σε διάστημα τριών ημερών 4-5 φορές το οποίο τι σημαίνει, ότι τους μαζεύει, τους πάει στην αστυνομία και μετά τους αφήνουν πάλι ελεύθερους. να τους κρατήσουν μία νύχτα, ας πούμε. Και αυτό μπορώ να το επιβεβαιώσω, γιατί έχ, έχει τύχει να βδω κάποιον που ξέρω ότι ας πούμε ήρθε αστυνομικός να τον ε, μαζέψει, επειδή πήγαινε από πυρασία να διστέψει και τον ακινητοποίησαν π.χ. υπεραστική, και το ξαναβλέπω μετά από μισή ημέρα πάλι έξω. Τώρα, ε, άλλα ενδιαφέροντα είναι ότι ε, αν ο άλλος δεν διαπράξει τη ληστεία, δεν προλάβει, ε, αφήνεται κατευθείαν, δεν πάει καν στο τμήμα και αν ε, τη διαπράξεις και τον δεις τον πιάνει στο και μόλις παραδόν στα κροσμία πάλι αφήνεται συνήθως και αυτό γιατί συμβαίνει, γιατί σύμφωνα με τον νόμο ε, ακόμα και αν τον κρατήσουν θα μπορούν να το κάνουν μόνο για λίγες μέρες, για 2-3 μέρες φαντάζομαι οπότε αυτό δεν έχει κάποιο, κάποιο νόημα γιατί θα γεμίσει ο τόπος με κρατούμενους που οι οποίοι θα βγουν σε λίγο ας πούμε ε, Δεν έχει σημασία όμως ε, και... και... Να λειτουργεί ναι. αυτό. Ναι, εγώ συμφωνώ ότι θα πρέπει να γίνεται, αλλά ο αστυνομικός σου λέει προκειμένου να έχω 10 πράγματα 10 άτομα, 10 άτομα μέσα στο κρατήριο οι οποίοι αύριο ή μεθαύριο θα βγουν. Ναι, και το ξέρω και αυτό και θα βγουν όσο σίγουρα. Ναι, ξέρετε, εγώ το να το 8 άμα το ξανακάνουμε θα μείνει τρει μέρες και μέσα πάλι, με ίσως να το αποφύγω. Εντάξει, θα μπορούσε να λειτουργήσει ναι, αλλά... αυτό που λες. Ε, για να υπάρχουν χώρες στις φυλακές τώρα, δεν ξέρω τώρα στα κρατητήρια πόσο, πόσο πώς... μπορούν να υποστηρίξουν ε, κρατούμενους ε, για λίγε μέρες. Τέτοια και που εκεί πέρα τους κάνεις είναι. Εν τότε τελευταία έλεγα. Άλλο ενδιαφέρον ας πούμε, είναι ότι ε, όταν έγραψα το άρθρο για την ε, προηγούμενη μέρα από τότε που δημοσιεύτηκε, συγκεκριμένα για 15 Μαΐου, είχε αναφερθεί ρε παιδί μου ότι στο κέντρο της πόλης μεταξύ, ε, μεταξύ ε, 4 με 5 το απόγευμα έγιναν τρεις συλλήψεις σε τρία διαφορετικά σημεία. που για μένα, για μια πόλη στην έκθεση της Ανατολικής, θεωρούνται πολλά μέσα σε μια ώρα. Πιστεύω. Και με βάση... επιμένω εγώ πάντα στατιστικά που δεν, προσωπικά δεν πιστεύω ότι ο πρόσωπα άγγελος δεν τα πέναν χαμπάρι ή δεν τα λέγανε πιστεύω ότι δεν γίνονταν τόσο πολύ μεγάλα κρούσματα και θυμάμαι ρε παιδί μου ότι και σαν παιδί α πούμε και οι γονείς μου και εγώ τα κρατούσαμε ξέρω στους δρόμους και δεν, δεν, δεν, δεν κοιτούσαμε γύρω μας μη γίνει κάτι Από... δηλαδή Τώρα προσωπικά εγώ κοιτάω εξαρτάται που θα περάσω, τι ώρα Κοίτα, και δηλαδή. τι θα έχω πάνω μου να φαίνεται Θεσάλλον και έχει μαζέ περισσότερο κόσμο και παίζει και ρόλο ότι και τι κόσμο έχει μαζέψει τώρα. Συμφωνώς αυτό. Οπότε ίσως να οφείλεται και σε αυτό. Δηλαδή στο ότι υπάρχει περισσότερος κόσμος στο κέντρο, ότι μπορεί να είναι πιο εύκολο κάποιος να το κάνει αυτό, μέσα στα λιφόρια κυρίως. Εγώ θέλω να βάλω για μια άλλη παράμετρο. Mm -hmm. Συνήθως στην Ναβάροινου σταματάνε ανθρώπους και τους ζητάνε ταυτότητα. Ε, φιλούνται... εξακριβών στοιχείων. Ε, ένας φίλος που... κατω ναι. Ένα φίλος μου τον είχαν σταματήσει. Του αξί... Ήταν νέοι αυτοί που σταμάτησαν. Δηλαδή αστυνομικοί, μάλλον εκπαιδευόμενοι ήταν. Κάπως έτσι είναι. Ναι. Βάζουν εκπαιδευόμενους οι οποίοι τι κάνουν. Σταματάνε πολίτες οι οποίοι δεν φαίνονται α πούμε για επικίνδυνα... Ξανά έλεγχο ρουτίνας ρε παιδί μου, το κάνουν. Ναι, αντί να σταματήσουν κάποιους άλλους οι οποίοι φαίνονται που είναι ό,τι να είναι. Σταματάνε αυτούς γιατί σου λέει άμα σταματήσουν τώρα τον άλλον σίγουρα δεν θα έχει ταυτότητα, θα πρέπει να τον πάρει στο τμήμα. Θα πρέπει να κάνω το ένα το άλλο, ε, ας σταματήσω κάποιους άλλους γιατί πρέπει να παίρνω το σουνέρι στο τέλος της ημέρας. Να πως σταμάτησε 100 άτομα, ναι. Και τα 90 ήταν έτσι, τα 10 δεν είχα ταυτότητα, τέτοια πράγματα. Αυτό που λες είναι ένα θέμα που μόνο του κατά τη γνώμη μου, Και μου έχει τύχει και εμένα επειδή μου, να μην σταματάνε ξέρω γιατί. Και εγώ προσωπικά, αν και θεωρώ ότι, εντάξει, εφόσον ο νόμος λέει πρέπει να την έχω μαζί μου, πρέπει να την έχω μαζί μου την ταυτότητα, αλλά από την άλλη μεριά με εκνευρίζει που σταματάνε εμένα ξέρω εγώ. Ενώ από δίπλα μου μπορεί να περάσει ο άλλος που εγώ θα σταματούσε αν είμαι αστυνομικός. Σου λέω λοιπόν. σταματάνε σταματάνες εσένα γιατί δεν θα σε πάρει στο τμήμα. Ε, έχει δεν μπορεί να το πάρει. Αλλά αυτό είναι άχρηστο. Το λοιπόν. λοιπόν, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι άχρηστο αυτό το πράγμα. Ε, αισιο. Γιατί δικαιωμένος ή μη δικαιωμένος είναι αστυνομικός. Όποιος σταματήσεις θα σταματήσεις τι θα κάνει, ξέρω εγώ. Τέλος. Απλά είναι... Αυτό εμπίπτει πάλι στο ίδιο που λέγαμε ότι οι αστυνομικοί δεν είναι καλά εκπαιδευμένοι. Διότι άμα ήταν δεν θα είχαν πρόβλημα σε αυτό το θέμα. Έτσι πιστεύω εγώ. Τώρα τι να σου πω. Αυτά. Δεν έχουμε νομίζω να προσθέσουμε κάτι άλλο. Για το ε, απλά αυτό που έχω γράψει και στο άρθρο μου, παιδί μου, ότι για μένα τέτοια κρούσματα ε, μειώνουν την έγκλη που παλιότερα έδινε η πόλη, παιδί μου. Που... Ξέρες, ήταν κάτι σαν να πεπατάς σε ένα μεγάλο χωριό, κατά τη γνώμη Δεν φοβόσουν, ρε παιδί μου. Τώρα, εγώ προσωπικά, αν να γυρίσω μετά τις μια 15 στο σπίτι, θα έχω λίγο το νου μου ποιος είναι γύρω μου. Μη μου την παίρνει κανείς από πίσω, ξέρω που μέχρι να φτάσω, δηλαδή, οτιδήποτε. Εντάξει. Τα αυτό που λέει δεν φωνώ βέβαια. Okay. Γιατί δεν φωνείς. Ε, εγώ δεν το αισθάνομαι έτσι. και ο αναγύος ότι ήθελα κοιτάω και κύριο μου να δω ποιος είναι είπα. Δεν το αισθάνομαι πιο ασφαλής. Nice. Τα, και αυτό είναι <Τι>... καθαρία επειδή μου. Εγώ προσωπικά σου λέω... Πιστεύω καταρχάς ότι ε, α, αυτό το πράγμα το αισθάνεσαι. Γιατί είσαι σίγουρος ότι και να γίνει κάτι και να φωνά και να ε, εντάξει, από περιπτώσεις φίλων που τους έχει τύχει, που ζουν σε λίγο πιο επικίνδυνες περιοχές, αν μπορώ να το πω έτσι, ε, το έχουν πει, επειδή, εντάξει, είσαι μόνος, μετά από, είτε τρέχεις, ή κάθεσαι και δίνεις τα πάντα, τι να σου πω. Ας πλέον να πω εκφοβισμό και το θέτω αυτό απλά σαν παράμετρο, δεν μπορούμε να το ζητήσουμε, αν θέλετε. Ε, υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι κυκλοφορούν με σύρρηξη ένα και το άλλο και σε απειλούν ότι έχουν κάποια ρόση την οποία θα την οτιδήποτε. Και είναι παράνομο να έχεις μαζί σους περιέργειας για κινητοποίηση. Ξεκινούν. Ναι. Που... Είναι παράνομο να έχει έχεις πολιτείς το πάνω του περιέργειας. Εντάξει να κινητοποιείς και υπάρχουν και υπάρχουν νεφτά που κάνεις άλλους δεν υπάρχουν. Όχι κοιτάξτε, ναι, ναι. Ναι, εσύ άμα πούμε, σε πιάσουν, μπορείς να πειτε θες σε κάποιον ο οποίος πας σε κλέψει και άλλος μετά σου κάνεις π Πας και σιγά. Χαλά, εντάξει. Εγώ μέχρι να μαζεύω το χρησιμοποιούσε και άρα μου έλεγε μετά και Ναι, μετά λογικά θα ότι θα διατηρηθεί εσύ, σίγουρα. Ε, άμα δει, δε. Εφόσον δεν έχω πάθει κάτι, ας, διόχω... ας με διώξουμε μετά. Δεν έχω πρόβλημα, ξέρω, έτσι, προκειμένου να με sapi το ξύλο, γίνει ας, να... ας δεν τους γιατί μετά πας και πάση, αυτό, άμυνα και τέτοιοι, και του και ναι ρε παιδι εντάξει το ε έκανα α πούμε blackland. πες ότι αυτός πάθει κάτι από το σπρέι α πούμε Μιλάμε ε. τώρα για ακραίες καταστάσεις απλώς λέω ότι είναι παράνομο να έχεις ακόμα αλήθεια, να σου πω Δεν θα πληχτεί τα μαζί σου με δικαστήρια και τέτοια Δεν μπορεί, δεν μπορεί να φάει Εντάξει ναι αυτό που θα πω ότι είναι παράνομο το έχεις μαζί σου Ωραία, αυτό για εντάξει Αυτά... 20 λεπτά το έτσι, καλά είμαστε το όχι, όχι. Ναι, εντάξει. Ναι, ναι, ε, ναι. ε, και τώρα όσο για το, ας πούμε και δύο για το τρίτο θέμα που θέσαμε, για τις ε, ο απόπειρες ο. βιασμών. Ο. Ότι, εντάξει, κατά τη γνώμη μου, δεν, θεω, δεν θεωρώ ότι είναι... δεν έχω ακούσει να είναι πολλές από γνωστούς κλπ. Ούτε οι παρενοχλήσεις ακόμα. Αλλά πάντα το θεωρώ από τα πιο σημαντικά για μένα. Δηλαδή είναι, εκεί είναι πρόβλημα γιατί αν γίνει καταστρέφεται μετά η ζωή της άλλης, κάτι γνώμη μου. Είναι πολύ δύσκολο ή και κατόρθω να το ξεπεράσει. Οπότε εκεί καταστρέφεται μετά ένας άνθρωπος ολόκληρος. Δεν είναι να πεις ότι γιατί... σου πήρανε τα λεφτά ή σου σπάσαν το μαγαζί όπως λέμε οτιδήποτε. Αυτά φτιάχνονται. Ωραία, καλός ή κακός. Για αυτό πρέπει να μιλάνε Δηλαδή, αν μπορεί να γίνει κάτι για να αυτός. Σκέψες εσύ ότι στην Αμερική που αυτό το πράγμα είναι πολύ συχνό, Υπάρχει δηλαδή σαν ε, φαινόμενο έχει βγει στις στατιστική η λέει ότι το 95% των θυμάτων δεν το αναφέρουν. Δεν το αναφέρουν καν στην αστυνομία. Που μπορείς απλά να πεις που έγινε κλπ. Δηλαδή πρέπεις να μην δώσεις όνομα αν το ξέρεις. Να δώσεις μια περιγραφή. Δεν κάνουν ούτε καν αυτό. Γιατί φοβούνται ή οτιδήποτε ξέρω. Θα να το ξεχάσουν. Εντάξει να σου πω την αλήθεια δεν μπορείς να το πετύσεις και από τον άλλον γιατί δεν ξέρεις πως είναι μετά. Έτσι δηλαδή πιστεύω ότι... Αυ... Τι, η κοπέλα που έχει περάσει κάποιο τέτοιο πράγμα είναι το τελευταίο πράγμα το οποίο θέλει να μιλάει μετά. Πόσο μάλλον να δίνει καταθέσεις και το ένα και το άλλο. Το θέμα είναι πώς θα πιάσεις άλλους. Αν δεν πιάσεις από σένα πώς θα πιάσεις. Συμφωνώ αλλά σκέψω λίγο και την πλευρά του ατόμου που έχει υποστεί βιασμό. Ναι, Εκείνη τη στιγμή α πούμε το να σου πει με βίασαν μπορεί να βάλει τα κλάματα ξέρω εγώ. Δηλαδή δεν θέλει να το λέει από εδώ από εκεί. Αυτό. Συμφωνώ ότι έχεις δίκιο πρέπει να γίνεται. Αλλά δεν ξέρω. Okay. Αυτά είναι το θέμα τους. Ο πάλι δεν μιλήσα καθόλου σχεδόν. Μίλησε. Δεν πειράζει. Θα μιλήσει μετά. μετά. Θα μιλήσει στη Web Διοπηρεσία. Έχει. Θα δεις τώρα εσύ. <laughs> <laughs> Ας συνεχίζουμε λοιπόν. Ευχαριστούμε λοιπόν, και στο σημείο στην ε, καινούργια οργάνωση που είπαμε στο News Filter. Το προλογίσαμε το θέμα στο intro. Από τη βδομάδα που πέρασε, όπω και, και δύο βδομάδε, αλλά κυρίω τη βδομάδα που πέρασε, ε, σταματήσαμε να βγάζουμε άρθρα με ναι, ναι, την το ένα θέμα του θέματο να είναι όπω να είναι, πριν, όποιον βρούμε εκείνη τη στιγμή, όποιον μα έρχεται, όποιον σκεφτούμε. Και αν θέλουμε Αλλά να ακολουθούμε μια πιο οργανωμένη δομή. Έχουμε επιλέξει λοιπόν κάποιους συγκεκριμένους τομείς, κάποιες συγκεκριμένες ενότητες, ε, θα αναφέρουμε ποιες μετά, όπου γράφουμε γευτές κάθε βδομάδα και έχουμε αγορασίσει και λίγο πιο συγκεκριμένα μέσα στη βδομάδα, σε ποιες μέρες, σε ποιες ώρες κτλ. θέλουμε να εμφανίζονται. Έτσι ώστε μην υπάρχουν πολλά επιστημονικά αρθά, τη Δευτέρα και την όλη την άλλη βδομάδα δεν υπάρχουν καθόλου για παράδειγμα, και να, για να υπάρχει έτσι μια μεγαλύτερη πληθώρα θεμάτων να έχει επιστημονικά, να έχει και νέα από τον κόσμο ή από την Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα ή από την Ελλάδα, να έχει άρθα για μουσική, να έχει άρθεια για ταινίες, ε, τι άλλο, να έχει άρθα για κινητά ενδεχομένως ή για οτιδήποτε άλλο. Ε, από όσοι λοι, τι θέλει να πεις πάνω σε αυτό. Ε, πάνω σε αυτό, Ήθελα να πω ότι κατά βάση ε, η επιλογή αυτή έγινε με γνώνα, όπως είπες και εσύ, την ποικιλία θεμάτων Ή και να μην είναι και όλα μαζί Και να μην βγαίνουν ε, πολλά ε, παρόμοιου θέμα τους άρθρα σε κοντινές ημέρες, ώστε να μην κουράζεται ο νομός μέσα εις εβδομάδα Κατά δεύτερον, για να μπορέσουμε να επιτύχουμε ένα σταθερό μίνιμουμ ε, αριθμό άρθρων μέσα στη εβδομάδα, π.χ. αν κάποιος δεν μπορεί ας πούμε Αντί να μην μπορούμε κανένας μας να γράφει άρθρα, μην καταλήξεις να έχει ένα άρθρο την εβδομάδα. Με τον τρόπο αυτό είναι πιο εύκολο να οργανωθούμε και να βρούμε ποια θα μπουν και ποια όχι. Ε, επίσης, ε, ένας τρίτος παράγοντας που δεν είναι τόσο πολύ σημαντικός, έγινε να διασπαθούν και μέσα στη μέρα. Δηλαδή, αν έχουμε να βγάλουμε 4 άρθρας μια μέρα μην βγουν όλα μεταξύ 9 και 11 και μετά όλη την άλλη μέρα δεν βγει τίποτα. Να βγουν λίγο πιο αρέα για να μπορεί ο αναγνώστης κατά καιρός, να διαβάζει. Εντάξει, αυτό το κάναμε και με λίγο υπολογιστικό ε, αίσθημα, ώστε και οι aggregators να παίρνουν συχνά φύντα από μας καινούριο. Αλλά εντάξει, αυτό δεν νομίζω ότι είναι αθέμητο. Ωραία, ε, από εκεί και πέρα... Το πιο σκέφτομαι. Ναι. Θα κάνουμε μια μαθηματική ανάλυση πάνω στο πρόβλημα. Θα κάνει, Θα κάνει. Όταν θα βάλω το plugin. Εντάξει, <laughs> για να βγει πιο ακριβής ναι, Θα λέει Φίλιο, αυτό το άρθρο να βγει 3 και 12, όσο, όχι παραπάνω του αεράτου Θα μπορούσε, αν, το κάνεις, αν κάνεις κάτι τέτοιο, να γίνει ακόμα πιο optimal Εγώ το, επειδή α πούμε, εγώ το δι... έκανα το ωράριο Ωραία, το έκανα πιο πολύ απλά με μια δική μου λογική Έτσι να βγει διεσπαρμένο, δεν έκανα να σκεφτώ πάρα πολύ Αν πρέπει να βγει ας πούμε το νέο τώρα ή αργότερα Ε, με έχεις βάλει εμένα, συνέχεια να βγάζω άρθρα το μεσημέρι. Ε, <laughs> γιατί συνήθως... <laughs> ε... συνήθως, ε... συνήθως στις που. <laughs> Ναι, και έχει Αυτός ο διαχωρισμός έγινε κυρίως με βάση την κατηγορία που έγινε επιλέξεις. Και επειδή πιστεύω προσωπικά ότι τα νέα... Εγώ προσωπικά, προσωπικά μόνος μου πιστεύω... ...μest in εβδομάδα πιστεύω ότι κάποιος που θέλει να διαβάσει νέα θα τα διαβάσει αν είναι στη δουλειά του στο διάλειμμα του, το οποίο συνήθως γίνεται μεταξύ 12 και 1 ή 1 και 2, αν λόγω πώς δουλεύει ο καθένας και πού. Μου σταματάει για φαγητό ή έρχεται μετά από φαγητό στο γραφείο κλπ. Ε, δηλαδή πιστεύω ότι ε, και ακόμα και ο φοιτητής ο οποίος κοιμάται πολλές ώρες και θα σηκωθεί μετά για να δεις, θα τα δει πάνω κάτω εκείνη την ώρα. Οπότε τα νέα τα βάλω να βγαίνουν πάνω κάτω εκεί. Και η λογική αυτή των, των διαφόρων ορών μέσα στην ημέρα είναι κυρίως χρησιμεύους στους aggregators και πουθενά λόγω πιστεύω. Δηλαδή άμα τα βάρεις πρωί όλα, στο reader θα είναι όλα. Δηλαδή αν κάποιος θα διαβάσει... που συνήθως θα δεν τα βάζουμε ποτέ, συνήθως. Ναι. Κάποιος τα, δηλαδή όταν τα βάλεις, θα είναι στο ίντερνετ, στο feed. Να <συπήρια> σου δηλαδή, πω, ε, συμφωνώ μαζί σου για τους ε, εξισκυμένους αναγνώστους που διαβάζουν μέσω στο και τέτοια. Αλλά επειδή έχω και κάποιους γνωστούς δηλαδή, που μου λένε ότι μπορεί να τύχει, ας πούμε, με, μέσα τη εβδομάδα να μπουν τρεις φορές στο site. Έτσι, μπαμ, να, να το δουν. Εκείνους για να τους πιάσεις πρέπει να προβλέψει κατά κάποιο τρόπο την ώρα που θα θέλει κάποιος να διαβάσει κάτι. Ή την ώρα που θα έχει ελεύθερο Αν στο site πάλι θα είναι το ίδιο πράγμα. Θα υπάρχουν Δεν αφή. θα είναι το ίδιο πράγμα γιατί εγώ που θα μπω στο site για 10 λεπτά θα δω τα, λεπτά, τα πρώτα 2. Αμα καταλαβα. Οπότε αν εσύ τα βάλες, άμα εσύ να βάλεις, για παράδειγμα μετά τις 3 τα άρθρα σου και εγώ παίρνω στις μία, χάνω τα δύο άρθρα που θα βάλεις, Α, γιατί μετά Άρα ότι πρέπει να Όχι, ότι πρέπει να, Όχι, ότι πρέπει να την ώρα που θα μπει ο άλλο. Και εγώ θεωρώ ότι τα νέα, ο Απευθείτε από το site, θα μπείτε προς τα μεσημέρια. Δεν είμαι και <Σι> ξέρω άμα σωστό, εγώ με δική μου λογική το έκανα αυτό. Και ίσως άφησα μετά εσάς να πείτε διαφορετικές γνώμες για το αν έπρεπε κάποια να γίνει, αλλά δεν λείπα. <Συσόλυνες> Επειδή διαβάζω κάποια sites άλλα που έχουν νέα, πάντα πάντα στις πρωινές ώρες βάζουν πάρα πολλά. Δηλαδή ανημερώνουν το site εκείνες ώρες, για να υπάρχει υλικό να δει ο αναγνώστης που θα μπει πρωί και σπάνια βάζουν τις άρρες ωραίας. Μην ναι. ε, σας το πω έτσι και εγώ... όλα. Και όταν πεςότε μέχρι τις 2-3 ώρα έχουν βγει έτσι απόγευμα, δεν έχει τίποτα. Ναι, τα λέμε. Μόνος αγκρικέτος δουλειάς. Δηλαδή άμα κάποιος μπει στος in.gr, ελπίζω να μην το κάνει. Ωβο, ε, oh, χολεί, έτσι, κοιτάξτε. Τέλος πάντων, ε, και τι ήταν τελευταία, ας πούμε, εμείς τα είχαμε βάλει όλα την ίδια ώρα. Χαθεί, να σου πω την αλήθεια, εγώ με τη λογική αυτήν του να μπουν όλα τα άρθρα το πρωί διαφωνώ κάθετα. Ε, γιατί πιστεύω ότι... Καταρχάς εντάξει να πούμε ότι τα άρθρα μπορούν να βγαίνουν από τη θες, απλά να δημοσιεύονται άλλη ώρα. Βλέπεις ότι πιστεύω κάνουν αυτό. Δηλαδή λένε θα βγάλω το πρωί και θα γράψω τα τρία άρθρα πριν να γράψω σήμερα. Yeah, okay. Ειδικά όσοι το έχουν πάρει πιο σοβαρά. Και ενδεχομένως άλλως λέει με πούμε ζώα από αυτό. Ακόμα δεν έχουμε διαπιστώσει αν γίνεται όντως, αλλά μπάς, whatever. Εγώ πιστεύω ότι άμα θες να έχεις, π.χ. παρακολουθείς INGR και λοιπά που είναι καθαρά ιδιογραφικά sites, δεν είναι καν blogs Αυτοί βγάζουν όλη τη μέρα άρθρα Δεν βγάζουν το, πρωί, το... Βγάζουν, το βγάζουν το πρωί τα νέα Γιατί λειτουργούν και σαν εφημερίδες, συσταγωγικά αλλά θα δεις ότι ενημερώνουν την επιστήμη, την άγρια γενιά στο ποιηνικό επίπεδο. Ναι, ας πούμε πολλά, όλα... Αν τα κάνεις το πρωί, το πρωί Εντάξει, δηλαδή, ναι, οκ. Okay. Αλλά από την άλλη κάποιος που τα στην τεχνικά στο site, ας πούμε μπορεί να διαβάσει, είτε αν τα βάλουμε όλα το πρωί, θα διαβάσει όλα, μετά θα ξαναμπεί, θα πει δεν βάλαμε καινούργιο άρθρο, δεν γάφουμε πολύ. Ναι, αυτό. Και εκεί είναι το... υπάρχει πλέον έκτημα το να τα βάζουμε με κάποια... Ε, και επιπλέον, α πούμε, είχα και μια αίσθηση ότι εφόσον... Με την λογική που κάναμε τώρα βγαίνουν 2 με 3 άρθρα σίγουρα κάθε μέρα καλά θα είναι να παίρνουν κάποια ώρα μεταξύ, δηλαδή να μην βγουν με βγαίνει στου 8 και άλλου 8, μισή μα βγαίνει στου 8 και τάσει 10 α πούμε. Έσκει όσοι είναι μόνο η οι, οι στάνταρδουν τέτοια. Πέντε σε άρθρα θα την είναι για ώρα, έτσι, αν το λέω να το πούμε. Ναι, συμφωνώ, εντάξει. <laughs> Μια χαρά έχουν πετύχει καλά που έχουν πετύχει για άλλου λόγου πάλι αυτό είναι ενδεικτικό και είναι μόνο τα 10-20 άρθρα α πούμε που λέμε θα βγαίνουν στάνταρ που και πέρα βγάζουμε. Πέρα από αυτό το πρόγραμμα, ό,τι όλο μας έχετε. Ναι, εφόσον όλοι ε... έχετε και αυτοί τα Α, επίσης ναι, τώρα που το είπας αυτό, μπορούμε να πούμε και σαν επιπλέον ότι ούτε ή άλλως σκεφτόμαστε να... αν μπορέσουμε να μεγαλώσουμε λίγο το δυναμικό και με άλλο κόσμο που μπορεί να ενδιαφέρει να γράφει. Οπότε τότε θα φάνει ακόμα καλύτερα, πιστεύω, η αξία αυτών των άρθρων. Mm. Θα υπάρχουν και άλλα για να τα πλαισιώνουν. Ναι. Mm. Και δεν θα χρειάζεται μετά να πλαισιώνουν. Mm. Ωραία, γιατί εντάξει θα βγαίνουν πολλά, α πούμε. Πιο πολλά μάλλον από τώρα. Αυτό. Και ενδεχομένως να γράψουμε και ένα άρθρο κοντά, πιο αναλυτικά. Ε, βασικά ας πούμε, αν και της είπες πάνω κάτω στις κατηγορίες, ας ε, πούμε και... τι μπορεί να περιμένει ο άλλος να δει μέσα στη βδομάδα, χωρίς λοιπόν. να πούμε πότε. Ναι, περιμένει γενικά από άποψη, ενημέρωση σε θέματα επικαιότητας, περιμένει θέματα από τον κόσμο γενικότερα, από την Ελλάδα και από τη Θεσσαλονίκη. Θέματα διασκέρασης. Ε, θέματα διασκέδασης ε, σχετικά με ταινίες που θα πέφτουν προσεχώς, σχετικά με μουσική γενικότερα, αλλά και reviews είτε από, από οτιδήποτε, ταινία, cd, βνεταιρεία, ναι, θεατρικό, ναι, τα πάντα, οτιδήποτε τύχει να παρακολουθήσουμε. Ε, Περιμένει παράξεννα νέα, επιστημονικά νέα, Περιμένει. Περιμένει νέα από κινητά ή γενικότερα τεχνολογία και θέματα από blogging. Τι περιμένει να έρθει. Τι περιμένει να έρθει. Και περιμένει, στιγμή περιμένει, στιγμή περιμένει κάθε ε, δεύτερη εβδομάδα το newscast πως που το ακούει και αφήνει ό,τι comment μετά. Έτσι. <laughs> περιμένει τα best of που το ξεκινήσει με την προηγούμενη εβδομάδα. Και μου πήγε πολύ καλά, εμένα ε, μου πολύ το post Είχε ωραία, θα και, <σχερμα> και αυτός που το γράφει πιστεύω, πάνω κάτω. Ναι, εγώ δεν Ε, για θεal εμπειρίες σου να Να πούμε το θέμα της ε, ότι αυτό δεν έχουμε καταλήξει ακόμα πώς θα λειτουργήσει. Έτσι. Ναι λίγο φέλη με αυτήν δηλαδή, Γιατί δεν είναι επέτυχος το του τώρα. Ναι σωστά, αλλά πιστεύω ότι τον καιρό θα οργανωθεί καλύτερα. Τέλο πάντων το θέμα της εβδομάδας είναι ένα ε, θέμα που κυρίως ε, ε, το γράφουμε και αφήνουμε τα τους χωρίς να σχολιάσουμε πάνω σε αυτό για όλη την επόμενη εβδομάδα. Αλλά προς το παρόν ε, δεν έχει την κατάλληλη υποδομή του site για να το αναδείξει. Ελπίζουμε καιρό να, να επιτευχθεί αυτό, έτσι. Θα κάνουμε τις κινήσεις πλέον. Οκ. Okay, αυτό. Και Εντάξει. επίσης τα κλασικά θέματα σειρών για house και lost Αυτό το, το lost... Τον καιρό τουλάχιστον. Τον καιρό. Το lost τελειώνει. Το Λόστ και το house απο... τελειώνει για ακόμα δεν ένα εξώδι νομίζω έχει βίνει. Και Φέλε. για Φόρμουλα 1 όποτε υπάρχει αγώνα Και όποτε δεν υπάρχει. Και εννοείται μετά από την πέρα, πέρα ό,τι προκύπτει έτσι. Ε, άλλο παρόλο. Ό,τι ήθελε προκύπτει. Αυτό. Να πούμε ότι άμα κάποιος στο παιδί μου έχει να αποτείνει κάτι άλλο Μπορεί να το πει με ο comment Μας πρέπει τόσο κάποια στιγμή ή με comment στο ίδιο το post του newscast Ή με email στα email που δίνουμε στο site Λέω γιατί έχουμε και χωρίς δικό μου και δηλαδή, βγάζουμε και email Και μπορούμε <laughs> Αυτά Κάτι άλλο Όχι, δεν ναι. έχω τίποτα να το... πω Και σε αυτό το σημείο, Άγγελε, θα πρέπει να πούμε το... το κομμάτι που όλοι περίμεναν είναι... Έτσι, το καμάρι του, του νιούσκαζε παιδί μου, την... το πεντάλο του Web 2 Η υπηρεσία που έχουμε τι γιατί είναι απίστευτα πρωτότυπη και λειτουργική, θα έλεγα, ο Χρήστος διαφωνεί Ε, δεν βλέπω να είναι Και, και, και βλακώδης Πω, oh, oh. πω, ναι. <σπάς <σπάς> είναι... Λοιπόν πρόκειται για μια ακόμα πέτα web υπηρεσία έτσι γι' αυτό και... Ωραία. Όλοι οι βγάζουν υπηρεσία το κάνουν πέτα για να έχουν άλοθη για τα μπουν έτσι. Ναι απλά αυτή είναι η καινούρια. Αυτή είναι πολύ καινούργια. <σπάς> η οποία έχει να κάνει με φαγητό. Ωραία. <σπάς> <σπάς> και πιο συγκεκριμένα παρουσιάζουμε το, το lunchen.com Αυτό είναι το <σπάς> μεσημεριανό. Δεν <σπάς> είναι αυτοκίνητο. <νι'> <σπάς> ni.com Το οποίο είναι μια web διευθυνσία στην οποία έγινες μέλος και μπορείς να παρέχεις πληροφορίες για εστιατόρια και ε, άλλα μαγαζιά ας πούμε, στα οποία μπορείς να πας να πάρεις το μεσμεριανό σου ξέρω εγώ ε, οπουδήποτε κι αν βρίσκεσαι στον κόσμο Έτσι έχει ένα google map το οποίο το οποίο σε βοηθάει να προσδιορίζεις που είναι το μαγαζί που μένεις ή σαν χρήσεις και το ένα και το άλλο και καλείς όλους τους φίλους σου του lunch en να έτσι μας σε για να φάτε μαζί το μεσημέρι <laughs> εγώ είμαι το μεσημέρι στις δύο εγώ θα τρουτήσουμε Θα, θα και πέρα Πάμε Α, ναι. αυτή τους, εγώ θα με βρει, ναι. Επίσης... Επίσης... Ε... Πλακή, έγινε, <laughs> Επίσης <laughs> ε... Έχει και άλλα καλά τέτοια... Καταρχάς έχει το, το άχρηστο φίτσουρ Βότθαμιό το κατάστημα, ας πούμε, ξέρω εγώ. Τι το άξει είσαι. Είναι το πάει, γιατί... κατάστημα, Ναι, η πλακία σου του βάζει 3, ξέρω, και ο άλλος που να πάει δεν πιέ, γιατί πούμε τι η βλακία. Έχει, ναι, εγώ θεωρώ επειδή ότι αυτό το χρησιμοποιώ πάλι να το χρησιμοποιήσω για να δείξω πού είναι όχι να στο εστιατόριο. εισετώριο. Εγώ εκεί και είσαι να <ψηφίσουμε laughs> και, και να δεις τα ε, βασικά, να πούμε ότι αλλά γενικά ας πούμε αλλά με είναι ελληνικό δεν θα έπιανε, θα το νιώθεις έτσι ναι. Ελληνικό έχετε σε λίγο και ο... Και επίσης μπορεί. από ό,τι βλέπω υπάρχουν group people ανθρώπων Δηλαδή ας πούμε, ποιοι μπορεί εγώ. να είναι οι εργαζόμενοι σε εγώ τες εταιρείας για παράδειγμα οι οποίοι προτιμούν γενικά το στερό εκείνο, και πώς να το πεις ναι, αυτό. Και, και, επίσης μπορεί να είναι το ότι πάω κάθε μεσημέρι στις δύο εξωτερικέ το τάδε Μαγαζί και βλέπω τα συγκεκριμένα 5 άτομα, άσχεται δεν τα ξέρω. Μπορώ κάνει να μαζί, μαζί του το, το. Το. Εφόσον, είστε μοναχικός τύπος και δεν έχετε προσωπική ζωή και θέλετε να βρείτε <laughs> κόσμο και φίλους για να φάτε μαζί, μπορείτε να σου το του <laughs> <laughs> <laughs> <τις υπηρεσίες>, έτσι. Φανένα. <laughs> <Άναι, laughs> δηλαδή, εντάξει, στη και δεν μου προσφέρει αυτή με κάποιο τέτοιο. Ε, θα βρω ακόμα έναν για να πάω να φάω εντάξει. Άρα σε αυτήν την δεν έχουμε και πολύ χρόνο για να πάμε μες τη δουλειά. Το πετάνε και πολύ μας είναι. Αυτό ας πούμε. Εν πάση είναι μια ενδιαφέροντα υπηρεσία, πρωτότυπη. Δηλαδή, θα το σκεφτείς εννοώ. Και ενδεχομένως να την δοκιμάσουμε σε κάποια φάση, να δούμε και πώς δουλεύεις. Καλύτερα να την δοκιμάσεις. Και έχει μια ταμπέλα contests, διαγωνισμοί δηλαδή, την οποία την πάτσα και νομίζει δεν έχει κανέναν μέσα. Είναι αποτυχία. Αυτό. Εντάξει. Είναι φτιαγμένο από το Urban Studios. σαν τους αυτή το φτιάξαμε. Και έχει πολλά Google Ads μέσα του. Αυτό. Εντάξει. Και ας περάσουμε στις προτάσεις. Διασκέδασης του 24ου Newscast. Αυτή τη φορά έχουμε προγράμματα νυχτερινόκεντρων. Παύλα, Σκυλάδικα, Παύλα, πέφτει ό,τι θέλετε. Γι' αυτό το πιο χρήσιμο. Ναι, εγώ θα πω. Η πρώτη πρόταση αφορά την. Έλα, πέστε, πέστε, πέστε, πέστε. Κάτσε βρέ. Πέ, πέστε, πέστε, δεύτε, την τίποτε. επιστροφή του νότη ναι! ναι! με στη Θεσσαλονίκη στο Ντεόν, περιοχη αεροδρομίου αεροεδρομείου, 5η ως Σάββατο Σάβατο είναι οι εμφανίσει του Νότητε. Για πέσει λυπηρέ τώρα, κάτσε βρέ, περίμενε. Πριν πρώτου λυπηρέ να πω ότι εμφανίζεται μαζί του η αποστολία Ζώη η Γιάννα περσί και το πρόγραμμα αρχίζει στι η ώρα. Έταξε, <that> Normal, normal. Ήσουν δώσε με ποτό στον bar, 20 ευρώ πουλά, φιάλη 150 η απλή, 150 η special. Σες διαφορά τι πιστεύεις; Πάντα έχετε να μπορείς. Special. Είσουμε ακόλα. <laughs> Έχει κάποιο τη πράγματα. Και απλά είναι πάντα το μπουκάλι που σου φέρνεις, πέσει, αλλά έχει πια αν μπουκάλι βόδικα, σου και δύο μπουκάλια, το ένα λεμόνι, το άλλο το να βάλεις φαίνει και Πρωινό σου και Και η άλλη πρόταση δεν είναι μπουζούς, δηλαδή είναι κάτι πιο ποιοτικό, θα έλεγα. Και και το δύναμη, μπουζούς, <laughs> εντάξει, Κάθε Παρασκευή και Σάββατο εμφανίζονται ο Βασίλης με μια ιδιόθυμη και έτσι ωραία παρέα, δηλαδή πιστεύω κάμουν καλό πρόγραμμα. Κάνουν πολύ ο καλό ίδιο. Ο Μαχελίτσα, ο Μπουλάς, ο Ζουγανέλης, λέω τα ονόματα, μη διακόπτει. Oh. Ο Σταρόβας, το ποτό είναι 20 ευρώ, η φιάλη απλή είναι 180 ευρώ και 200 ευρώ. Και 200 ευρώ. Yeah. Ακριβούτσικα. Το βέβαια, κρασί είναι Βέβαια και κρασί δεν ευρώ τώρα, τι κρασί είναι αυτό. Το κρασί του... Είναι <laughs> <laughs> κρασί <laughs> του είναι. <τσού. laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Συστήνουμε ανεπιφύλακτα και την πυλαξού και το άλλο. Δηλαδή, Αν έχεις το περιεχθεί αυτό το... δεν το συστήνουμε. Ποιο. Το χάλι γκάλι. Χάλι γκάλι. Τι είναι αυτό που είναι. Αρκετή. Και σε αυτό το σημείο πέρασε σε αριθμές, οπότε μπορεί να μην το όχημα και εδώ πέρα. Και μια πρόταση η οποία πιστεύω θα ενδιαφέρει mm. αρκετούς, αρκετά κοριτσάκια. <Κοχα> Πολιτεία. Έχετε το σάκι ρουβά, σάκι... Με την πύγκη εντάξει εδώ... Υπάρχει ένα... πώς μια ποιότητα. Και ο Κωνσταντινούς ερέτης. Ποιος έχει ενισχύσει το που λέμε, τα τσιγάρα. Με το ερεμέτη λοιπόν. Πέμπτη ο Σάββατο. Πέμπτη το Σάββατο, ποτός τον πάρει 20 ευρώ, 180 α και 210 ευρώ. Εσύ αλλά όσο πάει ανεβαίνει έτσι. Ε, γιατί είσαι εντάξει. Εντάξει, μετά από το α πούμε. Αυτά, ε, σε... αυτά σαν προτάσεις είναι καλά έτσι, ε, τις δηλαδή έχουμε και το ποιοτικό, έχουμε και το πιο light ποιοτικό και έχουμε και, και, έχουμε... Βέσιο... και, έχουμε και, την, και την κατάδια, Έλα, Έλα, δέει, η κατάδια... Εντάξει, κατάδεια δεν είναι, το σώζι, Είναι λιγότερο. το Η οποία παντρεύτηκε, πάνω στο Τι είναι βγαίνει γυμνή και Όχι είναι Επονομίζω ότι είπες ότι γίνει η χιμνή μου, μην το φάσεις μόνο σε χινήξευμα να το βλέπεις. Δεν πω άλλο, δεν ξέρω πίσω, πίσω. αυτό θα έρχεται η special φιάνω θα είναι έτσι. Αυτά, αυτά, αυτά, αυτά. Νομίζω ότι εδώ και έχει γύρει, το 34ο επεισόδιο του μούσκας. Έχει ταχύτητα, έτσι. Έφτασε στο τέλος του. Για άλλη μια φορά θα σας εγκαταλείψουμε για δύο εβδομάδες. Αχ! Με κλείσετε, έχει και Άτα.. أوχ. Αυτά που έλεγες Όχι, δεν θα τα βάλεις όλα. Θα, βάλεις, θα το κάνεις λίγο όπως το λέγαμε, να το προσέξεις. Εντάξει. νομίζω ότι αυτά ήταν τα, τα νέα και η συζήτηση για αυτήν τη φορά. Πριν κλείσουμε να πω ότι είχαμε μια αναφορά like. από ένα άλλο podcast το οποίο πρέπει να δώσουμε ένα back-link review παύλα αναφορά. Το θέμος pavlapodcast.blogspot.com, podcast. είναι το site του podcast και το podcast γίνεται από τον Θέμο Κάλο, έτσι λέγεται και εκπέμπει από Αμερική. Wow. Ωραία. Ε, εντάξει είναι στην ελληνικά το podcast εννοείται αλλά λέει μας δίνει μια, μια εικόνα για το τι γίνεται εκεί πέρα ρε παιδί μου που, που βρίσκεται αν δεν κάνω λάθος, ε, Νέα Υόρκη και την τελευταία του εκπομπή, εγώ βασικά δεν την ήξερα την εκπομπή, τώρα τελευταία την ανακάλυψα. Στην τελευταία του εκπομπή είχε κάποια αναφορά σε εμά, ε, την ακούσαμε και το ευχαριστούμε καταρχάς, ε, και προτείνουμε σε όλους τους ε, αγρότες να ρίξουν μια ματιά. Ναι, το, το, επεισόδιο αυτή. Το, το τελευταίο που άκουσα είναι ένα καλό αξίωμα. Εντάξει, εγώ δεν yeah. το έχω ακούσει βέβαια, αλλά έχει ωραία θεματολογία. Ναι, Μ' αρέσει βασικά ο τρόπος που οργανώνει το επεισόδιο. Αυτό. Για... Το χλείσου το επεισόδιο, δύο στο επεισόδιο. Κλείς το επεισόδιο. Το σπίτι μας, έκλεισε το σπίτι δύο το επεισόδιο. Αγώθηκα. Το κλείσα. Λοιπόν, μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Να περνάτε καλά. Είμαστε Χριστούς. Πες. Γεια. Άγγελος. Απόστολος. Και μέχρι λοιπόν την εβδομάδα, τι μέχρι λοιπόν την εβδομάδα μάλλον, θα τα πούμε. Είστε επάνοιμοι. Σε πολλές λίγες. όλο που σήκναζε που το δεν σήκναζε το χότο από Το χότο σταριο. Λοβέν, το κάνεις. Πάω που του λες να περιμένει πάει και πατάει το record δηλαδή αυτό δεν το κάνεις Έτσι, Δεν. Πες στο ότε το που έχουν το φάνει Χαλάρωσε, μην το κάνει. Χαλάρωσε, μην το κάνεις